Sama. Sama. Sama. Sama. Sama. Sama. Sama. Sama. Sama. Sama. Έγινε ένα θαύμα Τι ποιος Είδε; Τι, Περπάτησε Βαφτίστηκε και σχηματίστηκε σταυρός με το λάδι Για τον κασελάκι. <laughs> <Α>. Τι λέει <laughs> Κάτι Πού τον είπε ο Γιώργος τί. που τον βαφτίσε ο, ο, ο Δημοτικός Συμβουλής Περιστηρίου ο, ο, ο Ιάκωβος Τσαλίκης Δεν είναι ο Γιώργος Τσαλίκης Όχι νόμως είναι του Είναι, εσύ έπρεπε να τον ξέρεις αυτό που θα σου πω τώρα, είναι ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης που βάφτισε τον Κασελάκη ο οποίος εκοιμήθη το 1991 και ήταν ηγούμενος στον Όσιο Δαβίδ. Α, δεν τα ξέρουνε δίπλα, στην Βορειέβη και στα ναι, μέρη σου κλπ. Α, μπορεί να έχω προσκυνήσει Τσαλίκη. Ναι, απέστα τώρα. Δεν έχει εσένα... με τον Γιώργο, Ω, ενώ ήταν η άλλη ανεξιά του Παΐσιου, στο Νασχιού, μέσα της το... Νεοκόρης εκεί. Μέχρι Αυτό λείπει από την επικαιρότητα να βγει ότι ο Τσαλίκης είναι του Αγίου Ανυψιός που βάφτισε τον κασελάκι και ο Σταυρός και του είπανε θα γίνεις ή παπάς σπουδαίο. σπουδαίος. Ναι, ναι, και το σε, σε, σε, που έκανε ο Τσαλίκης Ήτανε ήταν μια γιαστούρα. Ναι, ναι. Και πέντα γιασμού ήταν μια γιαστούρα Ναι. Έτσι λοιπόν... Ένα, κάτι. Κινείται η πολιτική ζωή σε... στα θαύματα. Υπάρχει Έχουμε... φωτογραφία. Ωραία, όλοι έχουμε από τη βάφτιση του. Του ζουν έξω, κολυμπήθρα, κλάμπ. Βίντεο, ο Κασελάκης επειδή τα δείχνει όλα και είναι διάφανο όπω έχει πει, πρέπει να βγάλει βίντεο από τη βάφτιση να δούμε όλοι το σταυρό του. Γιατί το λέει μόνο Πρέπει να το δούμε. Νο, να πιστέψουμε. να δούμε τον να, Άγιο Τσαλίκη με την άσπρη πετσέτα. Βρε, πια πετσέτα και το. Και έτσι δεν πετάνε το παιδί πάνω στον ονό. Το σταυρό που σχηματίστηκε. <σταυρό> Στο, στην κολυμπήθρα μέσα με το λάδι, αυτό πρέπει να δούμε. Εντάξει, να δούμε εγώ και εγώ Εγώ τον ονό θέλω να δω. Άμα το δω, θα πιστέψω. Ναι, εγώ θέλω να δω τον ονό, να δω. Μοιάζει, φέρνει του Γιώργου. Του Τσαλέκη. Δεν έχει καταλάβει. Τι? Ήτανε ο παπάς λέει, ήταν ο παπά ο... που λέει. Ο παπά Και ποιο ήταν ο Τι, δεν μα είπε. Ο Άγιο, λέει ο Άγιο Ιάκουβο. Καλά, θυμάται κανεί ποιο τον βάτσε. Δεν θυμάται ποιο παπά σε βάτσε. Πώ το λένε. Άμα είναι Άγιο. Α, ναι, σωστό. Το μαθαίσα από τη διασημότητα μετά την αγιοσύνη. Α, τον είδα σε εικόνα αυτό. Κάτι μου λέει Μα έτσι τον είδε. Για βάλει λίγο κασελάκι να μας τα εξηγήσει. Όταν έριξε το λάδι στην Βολιβίθα, σχηματίστηκε ένα σταυρός. από το λάδι. Και λέει τότε Άγιος Γιάκωβος στην μητέρα μου, στον πατέρα μου, τους λέει, κύριε Θόδωρα ή αλία, ο γιο σα λέει, ή ηρεωμένος θα γίνει ή σπουδαίος Έγινε σπουδαίο. Στη συνέχεια τη εκπομπή θα μάθουμε πώ πώς θυμήθηκε ότι ο Άγιο Γιάκοβο είναι ο ιερέα που τον βάφτισε κτλ. κτλ. Και έχουμε ένα σα Αλλά δεν... κρατάμε αγωνία, δεν θα το δώσουμε. Ε, τώρα. Όχι, όχι. Να μείνουμε ότι ε, ένα μισή μήνα πριν τι ευρωεκλογέ συζητάμε τι είναι θαύμα. Πώ ξεκίνησε το θαύμα και το πατρίστη και οικογένεια. Και τα συζητάμε είμαστε. από το ΣΥΡΙΖΑ, πλευρά. Ναι. <laughs> τα λέει και ο Αυτιά. Αλλά είπε και ο Κασελάκη κάτι πατρίστη και οικογένεια. Ναι, θα έρθουμε αυτά. Αλλά... <laughs> Συγγνώμη, παπάδες όταν βαφτίζουμε. Έτσι κι αλλιώ το λάδι δεν το σε σχήμα σταυρού. Ναι. Ε, κάποιου του κάτσε. Για το κάνουμε θέμα. Γιατί μπορεί να ήταν το λάδι βαρύ και να δεν διαλύθηκε αμέσω. Γιατί αυτό. ήταν θαύμα, γιατί έγινε σπουδαίο γι' αυτό. Α, Ενώ σπουδαί. εσύ που βαφτίζηκε τι έγινε. Έγινε το άλλο, το πρώτο. Παπά. <laughs> ναι, ναι, παπά. Σε βγάζει. Του παπά νου, Εντάξει, βαφτεί ξέρουμε, δίνουμε κάτι λιτουργικά για την εκκλησία. Πώ απειρώ Τσαλίξ για να βαφτεί τον τέτοιον. Δεν ξέρουμε. Τον Κασελάκι. Δεν ήταν πρώτο όνομα. Λέει. Τι δώσαν οι νονί, ξέρω εγώ. <laughs> <laughs> Δεν ξέρουμε καθόλου. Πάμε να ακούσουμε γιατί κι άλλο είχε θαύμα. Έκει τον έχει βαφτίσει ο Μητσοτάκη. Κοιτάνον ω ο Μητσοτάκη. <laughs> ο μπαμπά. Ο, μπαμπάς. ο μπαμπάς, και αυτό. Αποκλείεται. Αν κι αυτό. Ε, τε, τελειώσαμε. Λέω ένα τραβηγμένο mm. ω σατυρικό που η ζωή θα έρθει να μα διαψεύσει και να το κάνει ακόμα καλύτερο Να τον έχει ο Κυριάκο, σαν μικρό παιδάκι που <laughs> βαφτίζανε μερικά, γιατί είχε γκώσει ο πατέρα από τα βαθύσια. Μα ήδη συζητάμε παλαβά πράγματα. Τι, τι να πει τραβηγμένο. Ναι, είναι. ρε παιδί μου, το τσιμπάω και εγώ λίγο. Μπα και πέσουμε μέσα σε ένα τραβηγμένο και εμείς μέσα. Τι και λέει Πατρίστρη και οικογένεια. Κάτι που το έχει πρωτοποιείο μεταξύ Κάτι που το ο Παπαδόπουλο, κάτι το που το λέει ο Μιχαλολιάκο και κάτι που το λέει το και ο Αυτιά. Και χειροκροτάει με τι οτάκια από κάτω που λανσάρεται ω μοντέρνο πολιτικό. Καλά, είχα υποψιαστεί ότι είναι φιλοκουμούνιο ο Αυτιά και αυτό με έριξε από τα και εμένα. Ναι, εγώ εγώ μέσα, ναι. Εντάξει, εντάξει, μου έκανε περίεργο, όντως. Πάμε να ακούσουμε δεύτερο θαύμα. Να μιλήσουμε λοιπόν, να πάμε να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε εμπειρίε για τη βάφτησή του και τη βάφτησή μου. Να μου πει την εμπειρία του που ακούσαμε και γράφτησε τι προηγούμενε μέρε, να του πω κι εγώ την εμπειρία μου που με βαφτίσανε στο Αρκαλοχώρι στο Ηράκλειο και σύμφωνα με κάποιες περιγραφές και μαρτυρίες των ανθρώπων που συμμετείχαν βγαίνοντας από την Κολυμβήθρα σχηματίστηκε ένα ήλιος του Πασόκ. Άμα! Και μάλιστα μου είπαν μετά ότι είχε και πράσινο χρώμα πιθανόν γιατί είχαν χρησιμοποιήσει αγουρέλαιο. Ο Ανδρουλάκης Με χιόμορφα δεν του το είχα Ούτε εγώ Το Ανδρουλάκη Και το είπε και ωραία Ήταν ποιο το κρυοκολέ Αλλά ναι. τέλος πάνω αυτό το σώζει λίγο Το σώσε Λοιπόν εδώ τι να κάνουν Και οι πολιτικοί αρχηγοί Ονες μετά τον άλλον Βγαίνουν και λένε Ότι έγινε θαύμα Ήταν ο Ανδρουλάκης ή ο Κουτσούμπας Να ρωτήσω κάτι Για να το ελαφρύνω τώρα Συγγνώμη κύριε Γραμματέα λοιπόν, εσείς είχατε, ε, στη <laughs> Σχηματίστηκε κάτι για Κολυμπήθρα, κτλ. Γιατί ο Ανδρουλάκη έλεγε χθε ότι εγώ δεν έλεγα πράσινο ήλιο. Αστείευονται. Τι θέλετε να σα πω κι Ότι σχηματίστηκε σιωδρέπανο. Πάμε! Ε όχι. <laughs> όχι? Ε, όχι. Α, δεν σχηματίστηκε. Γιατί δε... αυτό δεν είναι ούτε από το Θεό ούτε από κανέναν άλλον. Ναι, εδώ δεν είχαμε, θαύμα, <laughs> αλλά βάλαμε τον Παπα Μιχαήλιο Φωνέρο. Μήπω είναι ρεφόρμα ο, ο Τσούμπα. Αν ήταν ο κομμουνιστή, θα είχε φύρο δέπαν. Νομίζω, τα... ναι. Ε, στην εντάξει. κολυμπήθρα μέσα από εκεί φαίνεται. Ε. Και από εκεί κρίνεται. Ε, στο, ναι, τέτοιο ήταν στο Τσουμάκα, γιατί σχηματίστηκε ο Μάρξ. Πού σχηματίστηκε ο Μάρξ. Όταν βαφτίστηκε. Ποιο το λέει αυτό. Δεν είναι μαρξιστή. Ναι, αλλά ό,τι είμαστε έχει γίνει στην πραγματικότητα. Ναι, δεν το έχω ακούσει ε, αυτό για το, το, το Τσουμάκα. Πώ γίνεται γενικώ, πώς ναι. κάνεις πάνω στον καφέ, ας πούμε, φτιάχνει τον Τσουμάκα. Αυτά και χάσαμε τον Τσουμάκα. Το καπουτσίνο δεν έχει δει που κάνουμε γάλα. Εννοείται. Έχι Μόνο λίγο πολύ. Λούλουλάκι. Κάνει το αντίστοιχο, φέρτο. Στην κολυμπήθρα, την παρίσταση είναι ο παπά. Με λάδι έχει να κάνει τη δουλειά του. Ό,τι μπορεί λάδι. να φτιάξει με λάδι. Το λάδι θα το ρίχνουν έτσι με τον τρόπο που ρίχνουν με τον τρόπο που το θα κουνάει λίγο και την κολυμπήθρα για <συ> να ντρούν και αυτά. Να το σουμάρξει. Να το το θαύμα. Εκεί πώ α πούμε τα ξαπτέρια και τα υπεάνει και τα λοιπά. Τον, τον, τον, τον, τον. Πού είναι Πού γίνονται αυτά. Δεν έχει την εκκλησία, υπόκρουση. Στο Ρονταίο, ah, σε ποιο νόημα βαθύνθηκε. Εμείς εκεί έχουμε όσο ο Αγιάννη Ρώσο. Έχουμε όσο και τι Ιωάν. κάνετε. Ε, εντάξει, το τσιμπάμε λίγο. Τι το τσιμπάμε, τι. Το, τσιμπά, τι Παιδί, αγιάνι, το Ρώσο, εμείς αγιάζουμε τα τέτοια, τα καπό αυτό Αυτό το, εγώ το καταλαβαίνω. Α, Α, και βέβαια. Έχει πάει αυτοκίνητο το αγιάσει. Όχι, τα ξέρω. <laughs> <laughs> από κάποιου φίλου. Από, από το χωριό. Α, από το εσύ και δεν το παίζει μια μαζεράτη, θα το Όχι. Θέλω να πάρεις το τσιγκουιντσέντο ναι, ναι, ναι. Εντάξει ό,τι πάθει έπαθε Προφανώς, Στη σου. Μαζεράτη όμως το πας το πιο σίγουρο ο Πρώτο ταξίδι είναι εκεί ε. Για να στο αγιάσει ο υπεύθυνο. Καλά και στα σπάτα έχει πιο κοντά Δεν χρειάζεται να ξενιτευθείς Και εδώ αγιάζουνε Ε, καλά, μερικέ είναι περιοχέ, μου περνάω, δεν, δεν μου είναι θέμα. Ναι, αλλά το ανοίγει κάποιο στο, στο... Στο... <χωλόμα> στο καπό και ρίχνει αγιασμό άλλου πάνω στο καρμπιρατέρ. Και αυτό σημαίνει ότι θα πάει πολύ καλά. Πρέπει να έχει το ήλιο, Μιχαήλ. Δεν να μέσα από Αυτοί οι άνθρωποι τι σκέφτονται, Τι τύποι είναι αυτοί οι άνθρωποι, πώς, ναι, ε, τη ε, ζωή του δηλαδή. Καλά, στον καθρέφτη και 10 χαημαλιά. Τα χαιμαλλιά. άντια και να τα δεχτούμε. Αντίστοιπο το ίδιο στο πιο τραβηγμένο του. Κάποιο το τσιμπάει λίγο παραπάνω. Τι λαμαρίνε αγιάζει ο άλλο. Τι λαμαρίνε, ναι, γιατί, γιατί δεν κατάλαβα. Και αγιάζει την μηχανή. το και διά, μα, τον άνθρωπο, πει στα κρέα, τα αγιάζει. Τι είναι αυτό τώρα, τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Τι λαμαρίνε. Αντί να αγιάζει η λαμαρίνα, το άλλο τίμιο <laughs> έχει επιτύχει ο ξύλο. Δεν έχει επιτύχει η λαμαρίνα. <laughs> Αντί να αγιάζει τα λάστιχα, αγιάζει τη μηχανή. Τα λάστιχα που αυτά σε πάνε στον δρόμο. Τα λάστιχα είναι αναλώσιμα. Αν τα αλλάξει μετά από 5.000 χιλιόμετρα. <laughs> Θα ξαναπάς, δεν, πάλι. Η Λαμαρίνα που μένει. Λα Μαρίνα, <laughs> η Λαμαρίνα να τα καίει. Δεν έχεις ακούσει να αναγιάζουμε τα μακαρόνια. Λοιπόν, θα μάθουμε τώρα εδώ πως ο... ο Κασελάκης θυμήθηκε ότι συνέβη το θαύμα. τα απες το στο Λιάγκα σήμερα το πρωί. Αυτά είναι από μνήμης, δεν είναι από διηγήσεις της βάφτισης και όλα αυτά. Θα ακούσεις τώρα πώ του ήρθε ο συνειρμός. Για το θαύμα το αυτό που βίωσες λοιπόν εσύ αφού αφού μικρός, αφού αφού γιατί το ε, είπες ε, αυτό. Όσον αφορά... Ε, Το είπα διότι υπήρχε μια εικόνα του Αγίου Ιακώβου ε, στην, στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου ε, και πριν αυτό το που δεν έδειξε ίσως η κάμερά σας mm -hmm. ήταν ότι πριν αναφερθώ σε αυτό à, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, μομυρ... Ελπιδοφόρος μου είπε ότι ο Άγιος Γιάκωβος ο οποίος περπιπτόντος είναι ένας από τους πιο πρόσφατους Αγίους της ε, Εκκλησίας Ήταν ο πνευματικό του, ήταν ο μέντορά του. Α, γι' αυτό έγινε ο διάλογο. Και είχα περάσει πάρα αυτός. πολύ χρόνο μαζί του. <σχελί> Ωραία, εσεί τα θάπηματα. Δεν στα... ήταν κάτι το οποίο ήθελα. Οποίο... Γεια, καλημέρα. Και, και στο τέλο τη ημέρα, ξέρει, είναι, είναι κάτι το οποίο ζεσταίνει την καρδιά μου το να ξέρω ότι υπάρχει ένα δεσμό με έναν πρόσφατο Άγιο. Θαύμα! Έτσι του όλα. Mm. Πήγε στον Ελπιδοφόρο, τον Αρχιεπίσκοπο Αμερική, τώρα που είχε πάει στο ταξίδι, πριν πει το πιστεύω στα αγγλικά. Είπε το πιστεύω στα αγγλικά. I believe you in one ναι. God, father, the Ναι, αυτό, <laughs> αυτό <laughs> είναι ο Διεθνή. Και είδα Jesus την εικόνα ήταν. και θυμήθηκε και του λέει: Είναι ο νονός μου. Και του είπε ο Ελπιδοφόρο, ο αρχιεπίσκοπο είναι ο πνευματικό μου. Ήταν, ah. γιατί πέθανε, είπαμε το εκυμύθι του 1991. Οπότε έτσι ήρθαν οι συνειδημοί, έτσι ξύπνησαν μηνύμε και έτσι απάντησε στο πατρίστη και η οικογένεια του αυτιά, mm. κατηγορώντα ότι είναι χουντικό. Αλλά έπαιξε με αυτό όμω ο Κασελάκη. Αυτά είπε τελικά. Χθε ένα βιντεάκι που βγάλει στο TikTok και στα social, απαντάει σε αυτό. Mm. Στην πατρίδα, στη θρησκεία και στην οικογένεια. Σου Α, λέει με τα το λόγια του. Ναι, ναι, ναι, ναι. Yeah. Μεταξύ... Ωραία, πάντα πριν τι εκλογέ γίνονται αυτά. Δηλαδή, τόσο το... πολύ όχι. Θυμάμαι και τον Τζίπρα πριν τι εκλογέ έgliφε τα χέρια των τόσο... Νωρίτερα ήθελε να διαχωρίσει κάτω τη εκκλησία. Λίγο πριν τι εκλογέ. Δεν είχε φύσει η χέρι αφήλητο. Έτσι, ξεκινάνε όλοι με τον μονασ... Τζίπρα. Σε μοναστήρι είχε πάει με τον Κοτάκι να κάνει. Σε μοναστήρι είχε πάει με σε... Κάπου άλλο σε νησί, νομίζω. Με τον Κοτάκι κάπου είχαν κάνει μια συνέντευξη. Παλιά αυτό. Ή πάει τότε. και στο Άγιο Όρο ο Τζίπρα. Και γιατί να μην γίνει πρωθυπουργό. Και μάλιστα έμεινε και μόνο του σε ένα ναό για να. Να σκεφτεί και... τι ιδέε τη αριστερά. Ναι, να μείνει μόνο του. Δέκα λεπτά έμεινε μόνο του. Ολόκληρα? Ναι. Oh. ναι Μα, και... Αυτά α, λέγανε α, τότε. Αν πα καλά με τον εαυτό σου. Ναι, <laughs> <laughs> μένει και <laughs> μόνο. Μένει και δέκα λεπτά. 10 <laughs> λεπτά το αντέχει. Ένα θαύμα έχει γίνει στην Ελλάδα. Εγώ δεν αναγνωρίζω ούτε το σιρόδραπαν του Κουτσούμπα που το ίδιο το αναγνωρίζει. Ούτε το ανδρουλάκι. Ποιο ήταν. Το πρωί του 1981. Όχι. Ούτε το ανδρουλάκι, ούτε το κασελάκι τα θαύματα. Ένα θαύμα έχει γίνει. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει. Θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω Οικονομικό θαύμα. θαύμα Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό Ξυπνίστε κόσμο Έγινε το θαύμα! θαύμα Αυτό το θαύμα έχει συμβεί στον τόπο Είναι ο Καραμαλής από το 2009 Και μετά έρθαν τρία μνημόνια Επειδή ακριβώ είχε γίνει θέμα. Δεν θαύμα. είπε για ποιον είναι το οικονομικό θαύμα. Για του εταίρου μα. Για για, μας, για, δεν την να και και για το οικονομικό για Το οικονομικό θαύμα για την Ευρώπη που είναι το κοινό μα σπίτι. Ανακοίνωνε τότε ο Καραμαλής Θα στραγγίξουν το... οι Έλληνε για την Ευρώπη. Ναι. Έλεγε λοιπόν σε επίσημες δηλώσει του ότι πάμε για οικονομικό θαύμα. Mm. Και χρεοκοπήσαμε τον επόμενο χρόνο. Ε, πάμε. Η φάση ήταν παν. <laughs> οικονομικό θαύμα. Πάμε. Και έτσι λοιπόν αυτό ήταν. Δεν είπε ότι πήγαμε όμω. Πάμε. Εάν άμα σου το λάστιχο στη διαδρομή δεν το έχεις αγιάσει, ε, Δεν πήγαμε, Δεν είχε πάμε. η χώρα δηλαδή, Βάλαμε μπρο! για να πάμε ε, Bad luck, shit happens Και βγαίνει λοιπόν και λέει αυτά ο Κασελάκης Και παίζει με το πατρίς τη οικογένεια Ο Κασελάκης βγαίνει και τα λέει ναι. Οι Σιριζέοι βγαίνουν και λένε ότι είναι οι Σιριζέοι Πλέον, mm. το λένε Εγώ ξέρω πολλού που καμαρώνουν και λένε Με χτυπάτε τον Στέφανο και πάμε πολύ καλά και πάμε να γίνουμε κυβέρνηση. Εμεί να χτυπήσουμε τον Στέφανο. <ΣΣ> Μόνο του να μας τα δίνει. Δεν θέλουμε να χτυπήσουμε <ΣΣ> κανένα Στέφανο. <ΣΣ> θέλουμε να υπάρχει ο Στέφανο και να είναι ισόβιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι και σου έλεγα εγώ, πώ θέλει τον ιδανικό ηγέτη τη αριστερά. Δεν θα μπορούσα να τον σκεφτώ. Θα φανταζόσουν ποτέ εφοπλιστή Αμερικάνο που έρχεται από το εξωτερικό του, παίρνει το κόμμα σε ένα <ΣΣΣ> ταξίδι. Λέει ότι είναι χρήσιμη βιομηχανή. Λέει ότι το ΝΑΤΟ είναι ιερή Συμμαχία λέει μην βαράτε το Ισραήλ γιατί τι πράγματα είναι αυτά και με αγνοή είναι τους Τα θα μπορούσε να φανταστείς όχι, όχι. όλο, είδες, ήρθε λοιπόν αυτό με και καλό, κάποιος έχει αγιάσει στην ελληνοφρένεια τώρα ναι. και τις δίνει κάποιος Ποιο Ποιος ξέρει τι σχηματίστηκε στην κολυμπήθρα μας. Δεν θυμάμαι. δεν θυμάμαι και εγώ. <laughs> ναι, ναι, θα, θα ψάξω τις εικόρες μου που τη πνευματικό. <laughs> το άλμπουν. <album, laughs> το άλμπουν. <laughs> το <album laughs> <της> βάφτισης, <laughs> να ψάξεις. Να, να το... Ναι, το, ναι, το ναι, ότι... τα και... το δεμένο, το ωραίο. Ναι, ναι, ναι, και τη Σελατίνα μέσα που κάνουν οι στη Και ριζόχαρτο και να γίνει και λίγο μπουγειόζελο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό. Θα ήταν, ε, ναι, δεν πήραν πολύ λεφτά άνθρωπος. για φωτογράφο. Όχι, Ένα ναι. το μωρό, μία ηνωνά, μία η οικογενειακή σου. Οι μισέ έχουν και δάχτυλο μέσα, <laughs> στο πλάι, οι άλλε μισέ καμένε. <laughs> Εντάξει, <laughs> τώρα, <laughs> τώρα ναι, αυτά. Ναι, ναι, χρώματα, όλοι κόκκινα ναι, μάτια βαμπύρ στι βαφίσει. Τέλο πάντων, η φωτογραφία είναι τα καλύτερά. Τι θέλετε τώρα, Αυτά, τι θέλετε. Με αυτά, τίποτα. Το πρόβλημα είναι ότι μα έβγαζε μικρά τσουτσούνια. Αυτό δεν με νοιάζει τα άλλα. Να θυμίσω πόσο χρονοήσουν. Ναι, εντάξει. Για σε τηρουμένων των αναλογιών ευχαριστημένο είμαι, αλλά θέλω να πω. Υπάρχει ένα φωτογράφο που πηγαίνει στη φωτογραφία τη βάφτιση και το τραβάει. Στη φτιάχνει. Έχω ακούσει. Και έχει τα πόδι ξαφνικά από κάτω, πλοκάμι, ωραία. Έχω ακούσει από κάτι φίλου. Α, ναι, ναι, εσύ. Χωράει στο ριζόχαρτο. Ή το τηλίγει λίγο. Τηλιχτό. Α, ριζογκοφρέντα. Αυτό ακριβώ. Ο Γιώργο Τσίπρα, τώρα ο ξάδερφο του Τσίπρα. Το υποψήφι Ναι, βγήκε σήμερα το πρωί και κρίνει. Με έτσι έναν λίγο σκληρό τρόπο όλα αυτά του κασελάκι για τα θαύματα. Εσύ ρωτήσει για το θέμα τη κάποια αλλαγή που επιχειρεί ο πρόεδρο σα και τον η φυσική στην Δητήνα, δεν θέλω τη φυσική. Παίθη σε αξιλώς. πρώτο πλάνο. η εντύπωση. Η τοποθέτηση του δικά. Τα θαύματα. λέει η θαύμα. νέα δημοκρατία, ε, βέβαια. Κοιτάξτε, τα θαύματα όχι αριστερά δεν είχε ποτέ στον πολιτικό τη λόγο, δεν είχε... Όλα τα δημοκρατικά κόμματα δεν είχαν. Δηλαδή αυτά είναι ανήκουν σε κάποιου ιδιαίτερου χώρου. Κάθε ορθολογιστής, άνθρωπος, δεν μιλάει τέτοια πράγματα. Εντάξει. Ναι. Ε, Από... τότε γιατί το είπε ο κύριο Κασανάκης. Δεν ξέρω, πρέπει να ρωτηθεί, να ρωτηθεί ο ίδιος. Δεν, δεν είναι, αυτό δεν είναι καλό στοιχείο πάντως. Με τα θαύματα, δηλαδή, κατά λίγο σοκαριστικό. Ήταν σοκαριστικό. Ε, νομίζω ναι. Εμένα μου ήταν σοκαριστικό, με το θαύμα. Καλά καλά θα το περάσει και αυτό όπως πέρασε και τα άλλα, μην αγχώνεσαι. Τι δέχτηκε στη θέση του βροβουλευτή, πάντα. έκανε κριτική και πριν ο Τσίπρας, τι δέχτηκε μια χαρά τη θέση για να το βουλώσει. Αυτό είναι σοκαριστικό Όλα τα άλλα που έχει πει και έχει κάνει δεν είναι σοκαριστικό Μα όλα τα άλλα δεν θα φέρουν κάποια στιγμή και αυτό. Δεν το διαβάσανε. Δεν... Είναι αυτό που λέμε read the room. <laughs> Διάβασε το δωμάτι. <laughs> θα καταλάβει. το ένα θα σου φέρει το άλλο. Δεν είναι μακριά η μέρα που θα πάει εκκλησία ο Κασελάκη. Θα πει: Το πιστεύω. Γιατί να μην πάει? Διαβα... Ναι, όχι, δε... εγώ. Δεν το είπε αμερικάνικα. Παι, το είπε. Και δεν το είπε και στα ελληνικά. Για να καταλάβει και ο Χόλυν. Ναι, σωστά. Μεταπιστεύω τα αμερικανικά που λέει Μαρινέλα. Παπαπαπα. Την πέμπτη. Έχει είναι μεγάλη πέμπτη, αλλά είναι και η ντροπή πέμπτη. που προηγείται τη μεγάλη πέμπτη. Έτσι πρέπει να προετοιμαστεί για την κατάνοξη. Ναι, ναι, για να κορυφώσουμε. Ναι. Να μείνουμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ένα εκ των υποψηφίων ευρωβουλευτών. Θα σου πούνε τώρα, όλο για το ΣΥΡΙΖΑ, ο Μητσοτάκη κυβερνάει. <laughs> ναι, δεν είχαμε χθε Μητσοτάκη, δεν είχαμε προχθέ, δεν ξέρω κατάληλη μέρα. Απ' αυτού μιλάνε για με τα το ΣΥΡΙΖΑ. Μα αυτοί μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ. Α στο Αμερικά τα... να κρυφτούν και όλα να το πάει χαμπάρι ο κόσμο. Θα αφήσουμε το θέμα του θαύματο έτσι. Δηλαδή τα θαύματα δεν είναι έτσι. Πρέπει να. Δεν όλη η πολιτισμιακή ζωή σήμερα είναι γύρω από τα θαύματα. Όλη η πολιτική ζωή είναι ένα θαύμα. Και εμεί που το αντέχουμε. Τη Σταυρόκου βαλάμε. Εμείς είμαστε, δεν είμαστε λαός, Πλώταρχος. είμαστε οι προσκυνητές, όχι. Δεν λέει είμαστε. ένα τί σταυρό κουβαλάω, με ρωτάνε οι φίλοι. Εμείς Ποιος είμαστε... έψει το ψάρι στα χείλη, βλευρές, κάτι τέτοιο νομίζω. Όλα. Λαός, είμαστε αυτοί που ανεβαίνουν από το λιμάνι της Τίνου μέχρι πάνω τη Μεγαλόχαρη. Οι γονατίστοι Γόνατο. που ανεβαίνουν στην Υπάρχει. συνέχεια. Δεν είναι αυτό! <ς> υπάρχει μοκέτα ειδική πλέον και μονοπάτι για να γίνεται αυτό. Τι πλέον, εδώ και χρόνια υπάρχει ναι. αυτό. Με σφουγγά, με μοκέτα με διάδρομο. Με πέλο. Με πέλο παχύ. Διάδρομος που ξεκινάει από το λιμάνι και ανεβαίνει πάνω και φτάνει μέχρι την, την, την εκκλησία. Και άμα. Τι κι άμα. Που Πετυχαίνει. Τι να πετύχει. Άμα πετυχαίνει. Τι διαδρομή. Που ξέρει ο πόσον πόνο του άλλο τι μπορεί να κάνει. Άλλο αυτό. Στον πόνο του καταλαβαίνω τι μπορεί να κάνει ο καθένα ό,τι διαλέγει, αλλά. Τι θα δοκιμάσουμε όλοι να δούμε αν πετύχει. να ρωτήσω. Εντάξει. Καταλαβαίνω με τα χρόνια. Παλιά δεν υπήρχε. Ήταν το πάνω στο τσιμέντο. Έκανε, mm. έτρωγε τα ποδάρια σου. Βάλανε το ίδιο σιγά σιγά. Μετά μπήκε το χαλί με το πέλος. Προχωρώντα τα χρόνια. Κυλιόμενο. Με κυλιόμενο. Δεν... δεν θα ίσχυε το ίδιο. <laughs> Ενώ πας στα μολ πλέον παντού. Δε, στο αεροδρόμιο. Κάνει απεριόριστου διαδρόμου Και όταν δεν έχει προσκυνητή... Καλά δεν λέω να πάει στο αεροδρόμιο με τους <laughs> Να σας πετάει πάνω του πιστούς. <laughs> δεν λέω αυτό να τους πει γύρω. <laughs> Όποιος δεν προλάβει γύρω γύρω. <laughs> Στην επόμενη γύρα. Όταν δεν έχει προσκυνητή δεν θα τσουλάει. Θα είμαι φωτοκύταρο. <laughs> Α, ναι. Για να μην γεμερεύουμε είναι, γευρεύμα, στο... σωστό, είναι σωστός, παντού. Σωστό, σωστό. Πια, μοντέρνα πράγματα. Όλα εμεί. πια. Ναι, δεν, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. είναι ό... παροχημένα. Εμένα πάντα ο φόβο μου σε αυτό και εντάξει, δεν, καταναώ βέβαια το τάμα. Το, στο στο γονατιστό τάμα mm -hmm. και τα λοιπά. Είναι μην μου έρθει κανένα από πίσω. Δεν είναι σκυλάκι. Έμε δει στα τέσσερα και ξέρω εγώ. Ενώ, είχα αυτό το φόβο και δεν πήγα από πίσω. το σκυλί. Ευτυχώ. Δεν ξέρει το σκυλί να ξέρετε ξεχωρίσει. Σκύλι, δεν ξέρει. Τι ξέρει ότι είναι η διαδικασία τάματο. Ευτυχώ. Γιατί τα σκυλί πάνω που να είναι. <laughs> στα τέσσερα <laughs> πάντω βρίσκουν εύκολα να διαμαλύσουν να βρουν. Ευτυχώ που δεν έχει πάει πάντα. Γι' αυτό δεν πήγα. Να μείνουμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα εκ των βουλευτών, των υποψήφιων, ο Παπανότα, ο οποίο έκανε τη γνωστή δήλωση από χθε και έχει γίνει θέμα να ακούσουμε τη γνωστή δήλωση. Ακούσαμε την Νόνι Δούνια να μιλάει έτσι λίγο. Κυρία αυτή, ε, ρωτήστε με από το συνασπίσμα από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είμαι του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ουσιαστικά λίγο εκνευρίστηκε που είπατε, μιλήσατε για τα Δεν χρόνια τη κυρία Μάγκη. Η κυρία Δούνια. Έχει πάθει αυτό που έχουν πάθει πολλοί τελευταία, το να συγχέουν τα δικαιώματα των γυναικών σε οτιδήποτε μιλάμε. Αυτό είναι μια ιστερία. Κόψτε αυτή την ιστερία, γιατί δεν ζούμε στο Ιράν. Ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν βλέπω να έχει πρόβλημα η γυναίκα στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κανένα. Εκτό αν θέλει να έχει. Δηλαδή, αν πάρει ένα ατράπη ο οποίο την κακοποιεί και δεν μιλάει και κάθεται και το ανέχεται, είναι πρόβλημά τη. Ναι, καλέ, προβλημάτισε. Θε να πεθάνει. Πέθα... Διάλεξε να πεθάνει η άλλη προχθές. Η Κυριακή. Η κυριακή. Η... Η... Και όχι μόνο η Κυριακή. Η Κοροϊά, έχουμε... η Καροϊά, οι η... η... ή... χιλιάδε, εκατοντάδε γυναικοκτονίε τα τελευταία χρόνια. Τι έτρωγε λίγο. Προκαλέσανε αυτή η ρητορική. Αυτά λέει ο κ. Ότι Παραμένει ευρωβουλευτή. Και... Ακόμη δεν έχει... Δεν έχουμε κάτι να αλλά λέγονται διάφορα. Αλλά την θα από αριστερό κόμμα. Με πρόεδρο έναν που έχει πει για θαύμα. Πώ όλα έρχονται και βγαίνουν. Α μείνουμε στο υποτίθεται. <χει> ναι. Α κρατήσουμε το υποτίθεται και όλο περνάει. Πώ όλα έρχονται. Γιατί όταν ξεσαλώσει από πάνω και ξεχυλώσει από πάνω και αφήσει το ανοιχτό το πλαίσιο. Από το κάτω. κάτω μετά μπορεί να είναι όποιο να είναι. <χει> όποιο περνάει απ' έξω. Ότι θα μου πει και ο πρόεδρο βγήκε έτσι. Καλά, έπεσε. για και βγήκε. Μια κινέζικη παροιμία. Αν διαλέξει κλομπ. Τσίρκο θα βγει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα και δεν ισχύει μόνο για το κεφάλι, δεν λέω. Σε ποια περιφέρεια τη Κίνα τη λένε αυτή την παρενεία. Στην Γιουάννη. Στην Γιουάννη. Δεν ξέρει τίποτα άλλο. Μόνο ο Γιουάννη Παγκολίνο, αυτό δεν ξέρει τίποτα από Κίνα. Και νυχτερίδα. Και νυχτερίδα, ναι, όλα αυτά. Την Κινέζα με τα σχηματίστητα ομάδα, τη γνωστή. Ναι, ξέρουμε. Με το στενό. Ναι, λοιπόν, έχω ένα μήνυμα εδώ από μια Κροάτρια. Η Μαρία Ιωκάστη. Καλημέρα που ακούω. Μαρία Ιωκάστη. Μαρία. Περίμενε. Ωραία, παιδική χαρά. Περίμενε. Τα στο παιδί. Ιωκάστη. τα <laughs> <θα laughs> πέσει από τη ζωή. Είναι και Μαρία Ιωκάστη. Ναι. Αυτά τα φωνάζουν διπλά. Μαρία Ιωκάστη, δεν έχει Αν νόημα να το πει η άλλη θα δακούσει. Δεν έχει σπαστογόνα του μέχρι να το φωνάξει το φωτεινό. Τι βγάζανε. Α, έτσι τα βγάζουν τώρα. Δηλαδή, διπλά νόματα, όλοι. Γεώργιο Έτσι είναι. Για του παππούδε. Και το παιδί γεννιέται με σύγχυση. Στη βάφτισή του ναι, δεν βλέπουν. Δεν έχει τίποτα. <laughs> γίνεται ο χαμό. Πάντω, στα χωριά παλιά, τον Μαρία Ιωκάστη το λέγανε Μαριό. Μαρία Ιω, Μαριό. Γκράσι. Κατευθείαν. Είστε Καλημέρα με, από Αγγλία μαριό. Το μήνυμα. Συντόμα για Καλημέρα από αγλία. Συλεπένη. Καλημέρα από αγλία. Σήμερα τα γενέθλια του Χρήστου Σύντροφο, σύζυγο, φίλο και εραθή. Η ΕλληνοΦένια είναι το τρίτο πρόσωπο στη σχέση μα. Μετά από το πώ ήταν η μέρα όλα καλά, έρχεται το άξονα ελληνεία. Τα τελευταία 10 χρόνια που ζούμε εδώ είστε πολύτιμοι και μεγάλο κομμάτι μα. Θα ήθελα λοιπόν να του ευχηθώ μαζί με εσά μέσα από την Χρόνια ερωτικά και ας είναι και λίγα την εκπομπή την ακούει στο δρόμο της επιστροφής από τη δουλειά και γι' αυτό σας χρησιμοποιώ σαν διάβολο επικοινωνίας βλεπόμαστε μετά τις 7 το βράδυ οπότε θα είναι οι πρώτε ζωντανέ ευχέ που θα ακούσει χρόνια πολλά χρήστο μου πάντα ερωτικός και επαναστάτη και πάντα ερωτευμένος μαζί μου mm. αν μπορούσα να τοντήσω με τραγούδι αυτό θα χωρίς. ήταν εκείνο Αν μπορούσα να τοντήσω. Έχει το Λούζεται η αγάπη μου. Το έχει στο. Στο Γουαδάλ Στο Γουαδάλκιβίρ. Τι ωραίο ποτάμι, Γουαδάλκιβίρ. Πολύ, πολύ ωραίο. Λοιπόν, αν μπορούσα λοιπόν να τοντήσω με τραγούδι, αυτό θα ήταν εκείνο που αγαπάει το Λούζετ η αγάπη μου. Θύμιο και αποστόλη, σα ευχαριστώ πολύ για όλα όσα μα προσφέρετε όλα αυτά τα χρόνια. Και ιδιαίτερα για τι συγκινήσει και τι θύμισε με πολύ μεγάλο σεβασμό Μαρία. Μαρία υπογραφή. Εδώ Α, Α, από πάνω έχει Μαρία και εγώνα, το να επίθετο το Ιωκάνη. Να σου πω πω ότι Του αγάπη, ούτε αγαπή, ξέρει. Λίγο Ο Μανώλη Μητσιά είναι. Εδώ το Luzzi τη Αγάπη μου λέει: Ο Ντέ. Λόρκα τα αρχικά. Μετάφραση προφανώ. Απόδοση στα ελληνικά. Ε, να είστε καλά. Εκεί όπου και είστε. Τελευταίο που θέλετε. Έτσι όπω το περιγράφω και σε λεπτομέρειε. Που είπε ότι μένει, αυτό έχασε. Λέμε. Ε, λέει, Αγγλία. Αυτό Βάσι, θα θα Α, άσχητο ο Γουδαλκιβίδη. Τέλο πάντων. Αυτό θέλει. Αφού το αρέσει το Χρήστο, τι να κάνει τώρα. Αν μου λέει ότι είναι σε Βίλνι, να το σκεφτώ. Να πω εντάξει, έχει μια λογική. Εντάξει. Εκεί. Ναι, με... Γιατί αποκλείεται να σε αρέσει ένα τραγούδι Πρέπει όπου με να σε αρέσει ρε, κάτι ρε. με τοπικό Ναι εγώ να πω για τον Κυφισό Που ε, μένεις ε, ε, ε, δώση, <laughs> Θα πω κάτι δεν θα βάλτε με ένα τραγούδι για τον Κυφισό, τον Κυφισό. Εμείς δηλαδή η Λιούπολη θα ακούμε πάντα το εκεί ψηλά στον ημιτό Μας απαγορεύεται όλα τα άλλα Θα πάω να βάλεις τώρα διαφημίσεις Μετά έχω τέσσερι ανακοινώσει για η Λιούπολη Τέσσερις τι γίνεται σε Λιούπολη Τι έχει γίνει Πρό Που μέχρι και η πλατεία τέχνη έχει παράσταση τη Μεγάλη Τρίτη, και, και θα τα πω τώρα Καλά, μετά. Καλά, πέριν τη Μεγάλη Τρίτη υπάρχει άλλη παράσταση. Θα τα πούμε μετά. Ε, δεν νομίζω να όμως, υπάρχει κάτι άλλο εκτός από την πλατεία είναι τέχνης είναι για σένα. Και εκεί, Σταυρό, θαύμα. Σταύμα, ναι, <laughs> Σταυρό. <laughs> λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Παμ. Τρέξε πέτα χέλι γόνι, πέρ τη να κεντήσει στο μανδύλι, τη χαρά τη να μου στείλει. Τρέξε πέτα χέλι γόνι, πέρ Βελόνη, να κεντήσει στο μανδύλι, τη χαρά τη να μου στείλει. Ale się z tej i καθεστώς Εδώ με τη φωνή του μεταξά που λέει Πατρί, θρησκεία, οικογένεια, αναγέννηση τη Ελλάδα. Το λέω στον αυτή να το προ... προσθέσει και αυτό. Και καθεστώ, όχι Τετάρτη Αυγούστου, δεν έχουμε, μπορεί να βάλει όποιο καθεστώ έχουμε. Ναι, Ναι, Ναι, Ιουνίου που είναι οι εκλογέ. Ό,τι <συνήν> έχουμε. Εγώ, δε, τσ... Μα έχουμε ένα καθεστώ έτσι κι αλλιώ. Μπορεί <συνήν> να, <συνήν> να <συνήν> αλλάξει. Ελεύθερο, μπορεί να κάνει. Ο πρώτο νομίζω που το είπε το Πατρί, θρησκεία, οικογένεια και ένα χουντικό προφανώ, ένα που είχε καταλήξει το Σύνταγμα. Και μετά κι άλλοι, το ναι Και μετά το ακολουθήσαμε. Και τώρα και με δημοκρατία, και με νέα δημοκρατία. Ορίστε. Ορίστε. Για να έχουμε την συνέχεια. Όποιο δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Μπράβο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Να Τι προσκλήσει θα δώσεις εσύ για μια παράσταση που θα γίνει πριν από την πλατεία τέχνης. Ναι, ναι, στο Σταυρό του Νότου. Έχουμε mm. παράταση παραστάσεων. Παράταση. Ναι, τελειώνουμε την προηγούμενη Τετάρτη κανονικά. Uh -huh. Δεν τελειώσαμε <laughs> <laughs> Το να τέλειω το τρία τριακού ακόμα ναι, ωραία. Λοιπόν, <laughs> Το οποίο θα επισημβούν Θα επισημβούν ζωντανά στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Στην κεντρική σκηνή Την Τετάρτη 24 που έρχεται Οπότε οι έξι πρότυπες θα τηλεφωνήσετε στο 2110 80, 80 Θα κερδίσετε από μία μονή πρόσκληση για την ερχόμενη Τετάρτη Την τελευταία μας παράσταση της ε, σεζόν Ωραία ε, Στέλνει εδώ μήνυμα ένα ακροατή. Και λέει, ε, δεν έχουμε βρει τίποτα για τα σχολεία τη Νέα Φιλαδέλφια που θέλει να τα κάνει πάρκινγκ ο Δήμαρχο. Έχω στέλει, λέει, μήνυμα στην Ελληνοφρένεια, στο mail τη Ελληνοφρένεια, και να μου απαντήσετε, γιατί θέλω να στείλω τα έγγραφα κτλ. που είχε υπογράψει ο προηγούμενο Δήμαρχο και ο Τωρινό. Πείτε στον αέρα το mail τη Ελληνοφρένεια. Εκεί Στ... που ούτε μου στείλε μια μέρα ένα μήνυμα. Μπορεί να έχει τα έγγραφα. Λέει, να έχει στέλν, στέλν, δεν ξέρω, στέλνει μήνυμα στο mail τη Ελληνοφρένεια. Το έχουν κάνει και άλλοι ακρότε και λένε, πείτε μα πού να τα στείλουμε. Ε, εδώ. Εκεί που τα στείλατε, αφού στείλατε mail το βλέπουμε όλα και στείλτε και ό,τι είναι εκεί δεν χρειάζεται να το πούμε από την αρχή μπαίνεις στο site, το βρίσκεις και το στέλνεις Τώρα, μέχρι να... Μου το έχει πει και στο τηλέφωνο κάποια στιγμή το. Ναι, θέμα ναι, ναι, ναι, ναι. Όλο. Καλά, θέλω να πω δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα γιατί να μην γίνουν επάκτη τα σχολεία. Ότι τι, πραγματικά, πιάνουν τα, τα παιδιά. Όταν παρκάρει τα παιδιά στου παιδικού σταθμού και είστε. Πώ θα είναι τα παιχνιδότοπου κτλ. Εντάξει, δεν το, το ξεκίνησε, ωραία, δεν το ολοκλήρωσε. Όταν τα παρκάρει τα παιδιά στο δεν σχολείο, στο σχολείο δεν πρέπει να παρκάρει και τα μάξει σου κάποια στιγμή Οπότε και τι, το σχολείο λειτουργεί κάποιε ώρε. Τι υπόλοιπε γιατί σχολείο είναι τάξη. Δεν ναι. είναι το προάβλιο ούτε και, και καλά. Γιατί να Ας προάβλιο. παίξουν στην τάξη. Ναι. Και τι δε δε... το πράγμα που θέλει να ανασάνει το παιδί να βγει μετά. Αυτά είναι, Αυτά είναι χαζά τώρα, Α μάθει parkour το παιδί πάνω στο αυτοκίνητο. Ττακ, δεν μπορεί να βοηθήσει να καρφώσει. Πατά, πάνω, καρφώνει στην πασκιά. φτάνει πια. Ναι. Δεν είναι αυτό που θέλαμε μικρή, νομίζαμε θα γίνει με Δεν μπορούσαμε. Τώρα, τακ τακ μερσεντέζι, όπ. Το βάλε. Μπράβο, ωραία. Δίνουμε λύσει που λέει και ο Άδωνη. Εκδήλωση πρώτη που συμβαίνει στην Ιλιούπολη το Σάββατο 20 Απριλίου. Κάλετε χαρτί, πέσαι, είναι η τον στον κόσμο να σημειώνει. Αυτό κάνω μόλι. Η ΚΝΕ της Ιλιούπολης. 1 Απριλίου πες. Σάββατο 20 Απριλίου, Α, 20, Απρι... 20 Απριλίου, 20 Απριλίου, κεντρική πλατεία, μαθητικό φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ε, 7 η ώρα το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία, μεθαύριο δηλαδή. Έχει χαιρετισμό από τον πρόεδρο του 15 μιλού του 4 Γυμνασίου Γ Συζήτηση για τον αθλητισμό με ομιλητή το Γιώργο Μαυροματίδη, προπονητή του Γουσουήλου, πολύς και Στέλεχο της ΚΝΕ. Και βολεϊμπολίστας πολύ καλός και με την ομάδα εκεί που ανεβαίνουν και πάνε να αλλάξουν κατηγορία και έχουμε θέματα και... Προσμονή και περιμένουμε. Την κάνει η Μανσέτα. Ναι. Συναυλία από μαθητικά συγκροτήματα μέσω μετά. Έκθεση φωτογραφία στο χώρο. Θα είναι και το βιβλιοπωλείο με εκδόσει τη σύγχρονη εποχή. 7 η ώρα το Σάββατο απόγευμα. Και οι φίλοι του κόκκινου αερόστατου που θα έχουν δραστηριότητε εκεί, τα μικρά παιδιά. Όλα αυτά. Κεντρική πλατεία ηλιούπολη. 7 η ώρα το απόγευμα. και Το είπαμε αυτό. Ένα. Το δεύτερο δεν είναι. Είναι δίπλα Δήμο, το νημητό. <laughs> Είμαστε λίγο τρίπλα δήμου. Πού θα φτάσει αυτό, ε, Ναι, μέχρι τον ημιτό. Γιατί έχει κοντά η Γιουρούπολη, έχει βύρονα, ενώ άμα <σχ> είναι όχι, να φτάσουμε βάρη. Θα σου πω. <σχ> σε κάτι σχέδιο που έχουμε εκεί στην Ηλιούπολη, υπεριαλιστικά, ε, α, να καταλάβουμε, ναι, είναι ο Καρέα που θα τον καταλάβουμε αμέσω. Γιατί ακουμπάει στην Ηλιούπολη ενώ δεν ακουμπάει στο Δημοτικό. Καλά, τον Καρέα ακουμπάει ο Βίρονα. Όχι. Αν πάει στον Καρέα, μήπω έρθει και στο Βίρονα σιγά-σιγά. Μόλι το Ο Βίρονα χωρίζεται με δάσο από τον Καρέα, ενώ ο Καρέα ακουμπάει στην Ηλιούπολη είναι δικό μα τέλος, είναι το πρώτο που θα πάρουμε δεύτερο που θα πάρουμε είναι ο Ιμητός όχι το Βύρονα δεν τον κάνουν το Βύρονα ε κάτω να έχεις πας το Βύρονα, αρέσει να τον πάει κάτω έχεις κάποιος. και το δάσος oh, ανάμεσα το δάσος δικό μας είναι έχει τι δόξα Βύρονα ενώ έχεις έχει, θα, είναι ναι. ξένα αυτά mm. τον Ιμητό λοιπόν, για το κάστρο του ημητού, την ενώ τον Ιμητό τι θα τον κάνεις Για το κάστρο και τον Καρέα <laughs> Θες την πράσινη γέφυρα του Χαρδαλιά <laughs> Αυτός σε... <laughs> μάρανε Που δεν περνάει κανεί από εκεί <laughs> Πραγματικά απλά υπάρχει μια γέφυρα Ποτέ κανείς <laughs> δεν ναι, ναι. περάει από εκεί να περάσει απέναντι τίποτα Αυτό είναι για έγινε για χρηστικού λόγου έγινε Για να λες <laughs> η πράσινη γέφυρα του Χαρδαλιά Όταν ήταν δήμαρχος θα ναι, κανείς, ναι, ναι. Ε, Το κάστρο του Ιμητού Ήταν 29 Απριλίου του 1944 Τότε που σε ένα μικρό σπιτάκι του Ιμητού Είχαν οχυρωθεί μέσα επονίτε. Και καθυστέρησαν ήταν απ' έξω Γερμανοί, Ναζί, στο τέλος τους σκότωσαν, προφανώς. Αλλά ε, ήταν μια πολύ ωραία ιστορία, είναι μια πολύ ωραία ιστορία. Ο ηρωισμό αυτών των παιδιών... Οπότε αυτό το τιμάει η ΚΝΕ επίση. Την Κυριακή 21 Πότε... Απριλίου. Ναι, το κάνει τώρα 21 Απριλίου στι 12 το μεσημέρι. Πού θα λάβει χώρα. Εκεί. Έξω υπάρχει αυτό το, το σπίτι. Το ονομάζουν όλοι Κάστρο του ημιτού, Είναι αγρέων 47 στων ημητών. Θα μιλήσει ο Αλέξανδρο Μπουγά, γραμματέα τη Τομεακή Οργάνωση Ανατολικών Συνοικιών και υποψήφιο με τη λέξη στήριξη. Είναι αυτό το στήριξη. Είναι μέσα κάποια αρχεία. Είναι αυτό εδώ. Το δείχνω εσύ, Όχι απ' ναι. Μέσα είναι επισκέψιμο. Έχει γίνει κάτι σαν μικρό μουσείο. Σαν... Μέσα δεν έχω πάει εγώ. Πάντα έχει πάμε κάποια... έξω στι εκδηλώσει. Ναι, λέω, μήπω είναι κάποιο άνθρωπο. Εγώ Δεν έχω πάει ποτέ μέσα, à. να σου πω την αλήθεια. Έξω όμω είναι οι τρει τότε. Ερυπείο, συντηρημένοι είναι. Συντηρημένοι, ρυπείο. Συντηρημένο, τι είναι. Απ' έξω είναι συντηρημένο. Δηλαδή, είναι, έχει μείνει από τότε ω ένα μνημείο. Φαντάζομαι και μέσα θα είναι. Ο Δημήτρη Αβιέρη ήταν, διοικητή του Ελλάσιμη του τότε. Ο Κώστας Φολτόπουλο και ο Θάνο Κιοκμενίδη. Ήταν περικυκλωμένοι, αντιστάθηκαν στι κατοχικέ δυνάμε. Χρησιμοποίησαν τον εξοπλισμό τη αποθήκη, ήταν ένα αποθήκη τότε, τα κτλ. Μετά από αρκετέ ώρε, αυτό ήταν το ενδιαφέρον. Οι μικροί ελασσίτε έπεσαν μαχόμενοι και τα πτώματά του εκτέθηκαν σε κοινή θέα. Έχει μια ενδιαφέρουσα αποτυχία αυτή γιατί η ιστορία. Η από εκεί πλευρά ήταν και πάντα <laughs> Ναι. Ε, και έπρεπε να δείξει η ιδιοκτήτρια του σπιτιού και ο σύζυγό τη. Τι να δείξει την ιδεολογική ηγεμονία του. Την οπλική, Α, την, ε, αυτή την ηγεμονία είχαν πάντα. Δεν υπήρχε καμία ιδεολογική ηγεμονία, μόνο όπλα. Γιατί κάτι τσικό αντίστοιχα από γονεί του χαίρονται με Ναι, Α. εντάξει. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι ιδιοκτήτε του σπιτιού, ε, το ζευγάρι που το είχε, ε, εκτελέστηκαν από την όπλα η Μητού, ε. γιατί θεωρήθηκε ότι αυτοί ήταν υπεύθυνοι για την προδοσία τη αποθήκη τη κατοχικέ δυνάμει, οι οποίοι ήταν στελέχοι των νεαμικών οργανώσεων και οι δύο. Πού είχαν την αποθήκη αυτή. Α. Δύσκολα χρόνια, παράξενε εποχέ, οπότε έτσι σαν λεπτομέρεια. Ήρθανε μόλι τα Έχουμε ονόματα. Ήρθανε με του νικητέ. Λοιπόν. Ηλία Κυριακήδη, Πάριο Αρικά, ίσω. Γιώργο Μεγλή, Ιωάννη Φωτεινό, Μανώλη Ψυχογειό, Κατερίνα Λαγωγιάννη. Εσεί κερδίζετε από μία μονή πρόσκληση για την παράσταση Επιτελικό Πάτο, Τσολιάσεντε Τσόλια Μπαντ. Την Τετάρτη που έχετε, 24 του μήνα, ε, στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου. Οι υπόλοιποι μπορείτε να κάνετε κρατήσει στο services.gr και στο 210 26 975 Καλό είναι να κάνετε από νωρί κρατήσει, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα αναγκάστηκαν κάποιοι να φύγουν, δεν βρήκαν στην είσοδο εισιτήρια. Οπότε κάντε έγκαιρα για να μην χαλάσει η έξοδο. Ωραία. Οπότε. Λοιπόν, αυτό την Τετάρτη. Ε, μια εβδομάδα μετά στην Ηλιούπολη. Πόσο του μήνα? 30 Απριλίου, τη Τρίτη, 30 Απριλίου, Μεγάλη Τρίτη. Εμεί εκεί στην Πλατεία Τέχνη που έχουμε συστήσει, είναι ένα φορέα πάνω από ενό έτου. έχουμε παράσταση με τίτλο Σύγχρονε Παναγιέ. Την Παναγία δεν θα την ξαναβρήσει. Την Παναγία. Δεν είπα εγώ, είπα Σύγχρονε Παναγίε. Θα ρίξουμε Σύγχρονη Παναγιά. Όχι. Α. Λοιπόν, είναι μια παράσταση με ηθοποιού, με μουσική. Είναι αφηγήσει 14, 14 αφηγήσει μανάδων που του έχουν σκοτώσει τα παιδιά. Το σύγχρονες. ιερό που έχουμε τώρα πια εμεί. ενώ τα Εντάξει, ιερά που έχουμε. Μπορεί και από εκεί και από εδώ, νομίζω μια μάνα που έχει χάσει το παιδί τη. Μπορεί κάποιο να τη θεωρήσει και. και Είδα και πολύ εύστοχη αφήσα που είναι μια Παναγιά που δεν κρατάει ένα παιδί στα χέρια. Δεν κρατάει, έχει ανοιχτά τα χέρια σε σχήμα αγκαλιά, αλλά, αλλά δεν κρατάει. Έχει κενό στο σημείο του παιδιού. Ηθοποιή επισκινή θα είναι η Έλλη Μερκούρη, η Μαρία Μπακέα, η Νικολέτα Σαριδάκη, η Γιούλη Τσαγκαράκη. Η οποία έχει και τη σκηναθετική επιμέλεια των ηθοποιών. Θα παίξουν μουσική Δημήτρη Μανολόπουλο, Μπουζούκη, Πυρο Πρατήλα Πιάνο, Γιάννη Φακιανάκη Κιθάρα, Θοδόρη Χορόζογλου Κιθάρα, Μπάσο Τραγούδικε, και ο Γιάννη Μόα Κρουστά. Θα τραγουδήσουν μια Ασπασία στρατηγού, η Νικολέτα Σαριδάκη, ο Φίλιππο Πασαλίδη και ο Αλεξάνδρο Μητρόπουλο. Κείμενα, γράφει εδώ η παράσταση, θύμιο Καλαμούκη, οπότε πρέπει να το πω. Ο Μιλών θα λες. Ο Μιλών, ναι, Ε, τη μουσική επιμέλεια την έχει κάνει ο Φίλιππος Πασαλίδης, την επιμέλεια της σκηνής τη Σαγκαράκη Γιούλη, την ηχητική κάλυψη την έχει το ο Φαραώ Music Productions, βίντεο Ανδρέας Τσαντάκης και τις προσκλήσεις μας τις έκανε δώρο η τυπογραφή Δήμητρα Μπουλούζου. Ε, με ένα τυπογραφείο της περιοχής γιατί μας έκανε τις προσκλήσεις δώρο. Χορηγία να το πω. Η θα γίνει με προσκλήσεις. Επειδή είναι μια παράσταση και επειδή υπάρχει ζήτηση, είναι μόνο με προσκλήση είσοδο. Οπότε είναι αν δεν έχει εξασφαλίσει. Που βρίσκει, είναι, που βρίσκει Εδώ είναι ένα. Έχουμε φτιάξει ένα. Όχι μ... εισιτήριο, ένα εισιτήριο. Όχι, είναι πρόσκληση. Θέλουμε με καρτελάκι να μπει μέσα. Όχι πρόσκληση για αυτού που δίνουμε και κερδίζουνε. Όχι, όχι, όχι όχι τέτοια. Έχουμε φτιάξει Συγχυσέ ένα μίνι βίβα. Ένα, ένα μίνι βίβα έχουμε φτιάξει με κάποιο τρόπο. Διακινούμε κινούμε προσκλήσει με διάφορου τρόπου, τα συγκεντρώνουμε για να ξέρουμε πόσοι θα έρθουν για να κάνουμε την ανάλογη. Άρα είναι δωρεάν είσοδο. Η είσοδος είναι mm. δωρεάν Αν θέλει κάποιο να μας ενισχύσει με 5 ευρώ Δεν θα πούμε όχι Εντάξει, okay. γιατί έχουμε και Καλώς αυτό είναι να τα ενισχύετε Όχι να κάνετε donation Σε ό,τι βλακιά σας λένε στο YouTube Και στα ίντερνετ γενικώς Προσκλείζει λοιπόν όποιος μπει στο facebook της πλατείας τέχνης Ελληνικά πλατεία τέχνης Έχει μέσα και mail όπου μπορείτε να στείλετε στο mail και να σα στείλουν επιβεβαίωση ότι έχετε κλείσει την πρόσκληση κτλ. Αυτά τα λέω για του μήλοι πολίτε. Άρα στην ουσία είναι για όποιο προλάβει να. Ε, υπάρχει άλλο τρόπο, υπάρχει φυσικό τρόπο να βγει έχουμε... πρόσκληση. Ε... Να πάσει ένα μέρο εγώ και στο θέατρο. Όχι, δεν έχουμε. Όχι. Την επόμενη... το φτιάχνουμε σιγά σιγά. Ωραία. Άρα, ο τρόπο να βρει πρόσκληση τώρα είναι μέσω από Facebook το Facebook. τέχνη στα ελληνικά. Ναι, να στείλει ένα ναι. μήνυμα direct message κάπω. Θα σα παντήσει κάποιο, να. Προλάβατε π. Μεγάλη τρίτη Είναι λοιπόν, στο μίξι, δωράκι, στο, δωράκης, στο, στο στη θέατρο Λεωπολή. του Δημορχείου. Θα το πούμε γιατί είναι περιορισμένες θέσει. Μια είναι παράσταση μόνο. Ναι, μόνο μία. Ε, τι, μόνο μία. Ε, τι να κάνουμε. Ε, είναι δύο. Ε, είναι μεγάλη βδομάδα. Του ξέρω εγώ, ξανακάντε. Είναι μεγάλη βδομάδα. Διδο... τι γίνεται αυτά. Τι, τι ξανακάντε, τι είμαστε κάθε Όχι, αλλά δεν είναι κρίμα Θα το Τι να κάνουμε μετά. Το έχει με τη Μεγάλη ή το Θέλω να πω ρε παιδί μου, της Κασιανής είναι τη Μεγάλη Τρίτη. Είναι κλίμα μεγάλης εβδομάδας. Τώρα πες και με μετά θέλω τρίτη. να πω άμα του έχει κάτι. Πώς δεν παίζει, γιατί δεν υπάρχει οι μάνε που έχουν χάσει το παιδί τους ή που τους το έχει σκοτώσει, ξέρουμε πολλά παραδείγματα, τελειώνει όλο αυτό. Τε σβήνει από τη μνήμη μας. Όχι δεν σβήνει. Αυτό θέλω λέει. να πω, αυτά, ένας λόγος που υπάρχει η τέχνη η όποια τέχνη σε όποιο επίπεδο, είναι να, να παρατείνει τη μνήμη. Και να το διατηρήσει ψηλά ένα θέμα τέτοιο και όλα αυτά τα θέματα που μα απασχολούν κυρίω τα τελευταία χρόνια. Οπότε δεν τελειώνει ποτέ, προφανώ. Απλά είπαμε πάνω στη μεγάλη εβδομάδα, λόγω και κλίματο. Να το. Και τόσο μα έπαιρνε και ο χρόνο. Τεξί, το προετοιμάζουμε τώρα αυτό, τρει μήνε. Ωραία. Άντε με το καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω και ένα άλλο που έχει ένα. Τι άλλο. Α, <laughs> το τρία είμαστε. <laughs> Είχε πει τέσσερα. Έρχονται στην Ηλίου Πολύ. <laughs> <laughs> το Ιερό Λείψανο της Αγίας Εκατερίνης Έλα, τρελανέ με <laughs> άφησα τελευταίο Τρελανέ με. πότε, πού Την Κυριακή Καλά έχουμε... δεν είναι Κάστανο, Λείψανο ναι, ναι, Υποδοχή ναι. έχουμε την Κυριακή 21 <laughs> Απριλίου Αντιπαλίτατα 21 Απριλίου Κυριακή Στι 7 παρατέταρτο. Για το Ισπανικό στάδιο να είναι σαφεί αναφορέ. Δηλαδή έχουμε υποδοχή. Θέλουμε αναφορέ, να έχουμε χρονικέ υποκρούσει. Καταλαβαίνω αυτό που Όλα μαζί. Και γήπεδο. Στη Λεωφόρο Ειρήνη στο Ισάκι υποδεχόμαστε το Λίψανο. Θα πάει μετά από μπή μέχρι την κίνηση τη Θεοτόκου, τον κεντρικό ναό στην Λεωφόρο Ειρήνη τη Ιλιούπολη. Θα παραμείνει για πέντε μέρε και θα γίνει χαμό. Όσοι πιστοί, προσέλθετε δηλαδή. Ναι, εδώ ισχύει. Το λήψανό θα μα το φέρει στην πόλη μα. Διαβάζω την ανακοίνωση. Ο Μητροπολίτη Κίτρου Κατερίνη, κύριο Πλαταμόν και Πλαταμόνο, και κύριο Γεώργιο. Οπότε θα έχουμε mm. και αυτό όλα μέσα στην πόλη. Όλα γίνονται στην Ελληνική Αυτό ήθελα να δείξω. Όλα. Από εκδηλώσει τη ΚΝΕ μέχρι την Αγία Κατερίνη. Όλα μαζί. Mm. Είδα στην πολυδιάστατη που είμαστε. Να το. Ωραία. Λοιπόν, Άτε. δεν θα βάλει τώρα αυτά Εύχομαι που έχουμε και προγραμματίσει. Αγιασμένα καρύδια. Βάλε νταλάρα. Βάλε έτσι μια λάρα. Νταλάρα το, το Α. Α. ρατζάκι. Σιγά σιγά Άγια, θα φτιάξουμε και αντικά μας αντικείμενα Και όσο λέω στον Αγιάννη το Ρώσο έχει ναι, Τη ζώνη να βάλεις, έχει τη, το σκουφί okay. Έχει να Γεια τα στα σου ε, Καλά ναι, είναι μόλ <laughs> <και είναι mall. laughs> Δεν είναι, έχει να τα κάνεις όλα, <laughs> δεν είναι ένα μαγαζί μόνο <laughs> η ώρα να ρωτάξει Βαγωσική Τόσο ο Νταλάρας λοιπόν είναι από χτες, ακούς τη φρεσκάδα στη φωνή, είναι στη Λάριμνα, έγινε συναυλία για τη Λάρκο. Για τη Λάρκο, ναι. Κάνανε συναυλία ο Νταλάρας και η είδες, σαν να είναι πόσο ζωντανό ακούγεται, γιατί κάνανε μια συμβολική κίνηση εκεί, έχουν αγώνα εδώ και πολύ καιρό οι εργαζόμενοι και ανάψανε για λίγο την καμινάδα μετά από καιρό. Συμβολικά με την ευχή να ανάψει ξανά η καμινάδα, να δουλέψουν οι άνθρωποι Όπω παλιά υπήρχαν εδώ βιομηχανίε, δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά η Ελλάδα πια, τουρισμό και IR, Airbnb, Airbnb. Οπότε δεν υπάρχουν. Και πολυεθνικέ. Και πολυεθνικέ που έρχονται να. τη Λάρκο και την κάθε Λάρκο. Και, και παρόχου. Έχουμε και πολλού παρόχου όμω. Έχουμε, τάξη. ναι. Και μίλησε στη συγκέντρωση αυτή ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος των εργαζομένων στη Λάρκο. Εμεί που μεγαλώσαμε με τα τραγούδια τη φωτιά, από αυτού που άναψαν τη φλόγα, έδαψαν να ξέρουμε να κάνουμε καλά. Να αγωνιζόμαστε και ενωμένοι, αδελφωμένοι, να κάνουμε το κόμμα τσάνι. Αυτό είναι το χρέος μας και η υπόσχεση στους νεκρούς μας. Δημήτρη, οι συνάδελφοί σου, σε αποκαιρετάμε με γροθιά υψωμένη. Φύγε ήσυχος και αυτού που αφήνεις πίσω έχουν οικογένεια. Είναι μέλη τη οικογένεια της Λάρκο. Φύγε περήφανος. Όπω έζησες, δώσε καιρετίσματα στα αδέρφια που θα ταμώσεις. Πες τους ότι όλοι σας, ότι όλοι σας είσαι στο προηγό του αγώνες μας. Πες ότι μέχρι να ταμώσουμε και αγωνιζόμαστε για να κάνουμε το όνειρο ζωή. Το μέλλον ανοίγει τα παιδιά μας. Συνεχίζουμε. Επόμενο σταθμό, η 1η Μάη, οι εργαζόμενοι τη ΛΑΡΠΑ τα ανεβούμε στη Λαμία. Η αλληλεκτή είναι η δύναμη όλων μας. Καλούς αγώνες, συνάδελφοι. Σας ευχαριστούμε. Αναφέρθηκε εδώ σε έναν νεκρό συνάδελφό τους που είχανε, ο οποίος αυτός ο συνάδελφός τους είχε γεννηθεί στο χωριό που έχουν φτιάξει, γιατί οι γονείς του δούλευαν εκεί κάποτε, γιατί αυτές οι εταιρείες οι μεγάλες, όπως και στα σπίτια, έχουν και χωριά Να. που μένανε οι εργαζόμενοι μέσα. Και είναι ένα θέμα τώρα τι θα γίνουν με τα σπίτια αν κλείσει το εργοστάσιο. Εδώ και πάρα πολύ καιρό γίνεται ε, όλο αυτό. Ε, ο Γιώργος Νταλάρας ε, μίλησε και αυτό στο τέλος ενός τραγουδιού. Εδώ χρόνια λοιπόν, ακούστε. Λε και αυτά τα τραγούδια γραφτήκαν σήμερα. Επίση, όλα αυτά στο πετσί μα η Μουτζούρα που δεν λέει να φύγει, τα περίσχεια κέρδη που βγάζουν από τη δύναμή μα, στου θανάτου τα καζάνια, στα μηχανουργεία, όλα αυτά παρά ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια είναι και βιώματά μου. Ένα από του λόγου που είμαι εδώ είναι αυτό. Εμένα μπορεί σαν εργάτη να πήγε καλά η ζωή μου. Αλλά δεν ξεχνώ από πού ξεκίνησα και αυτό είναι ένα μεγάλο όπλο να ξέρετε στα, στα χέρια των ανθρώπων να θυμούνται, να έχουν μνήμη ποιοι είναι. Α, ah, πολύ δύσκολο αυτό. Το πιο yeah. δύσκολο από όλα είναι αυτό. Λοιπόν. Επίσης τον τιμά τον Ταλάρα όλη αυτή η στάση γιατί όπως λέμε τα στενά τιμούν τα πρώτα. Ναι. Yeah. Φε, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα υπόλοιπα αύριο. Γεια